Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ την έγκρισή σας των χειρισμών που έκανα και που θα κάνω με βάση τη στρατηγική που όλοι έχουμε χαράξει και ζητώ την εμπιστοσύνη σας για να μπορέσουμε να πορευτούμε όπως πρέπει να πορευτούμε με τη συμμετοχή όλων σας. Εγώ με αυτές τις σκέψεις... Σας ευχαριστώ πολύ και σας καλώ σε διαρκή επαγρύπνηση μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση της χώρα για να μπορούν οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται και πάλι την ασφάλεια που πρέπει να τους προσφέρει η Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω άξιζε τον κόπο. Ήταν ο Βάγγελος Μημαράκης βλέπω τι από τις διαμαρτυρίες σας εδώ. Όχι, άξιζε κυρίως το κομμάτι εκείνο που ευχαριστούσε τους πρώην αρχηγούς και μίλησε για τον Καραμαλή, τον αποκάλεσε πρόεδρο της καρδιάς μας. Εκεί νομίζω εξέφραζε το σύνολο του ελληνικού λαού, όχι μόνο, και των γειτονικών λαών, Βουλγάρων, Αλβανών, Σκοπιανών και παραπάνω. Και όταν αναφέρθηκε στο σαμάρα ο οποίος Σαμαράς δεν το βλέπατε, από κάτω σχεδόν συγκινημένος, έτοιμο να κλάψει, έπαιζε εκείνη την ώρα. Ε, είπε τα πολύ καλά λόγια ο Μεϊμαράκη προς τον Σαμαρά γιατί κανένα άλλος σε αυτό το τόπο δεν έχει πει καλά λόγια για τον Σαμαρά λογικό αυτός που διορίστηκε αντιπρόεδρος από αυτόν που τον διόρισε λογικό να έχει να πει μια καλή κουβέντα Ελληνοφρένια ήταν με βασικό μας συνεργάτη τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη η είναι και αυτό που αρχίζει τώρα Η Ελληνοφρένεια είναι ένα πάλιο αντάρτικο τραγούδι, μιλάει για τη σκλαβιά. Όχι την τότε, κατά ανάγκη, μάλλον γράφτηκε για την τότε σκλαβιά, ξέρετε πια, αλλά μπορούμε το φέρνουμε άνετα στο σήμερα και αντικαθιστά μια άλλη λέξη, η λέξη σκλαβιά, τη λέξη Ευρώπη, ευρωευρωπαϊκό. Πώ λέμε κοινό ευρωπαϊκό σπίτι, κοινό σκλαβωμένο σπίτι. Πώ λέμε αξίε τη Ευρώπη, αξίε τη σκλαβιά. Πώ λέμε ευρωπαϊκή λαή, σκλαβωμένη λαή. Πώ λέμε ευρωπαϊκό όραμα και σκλαβωμένο όραμα και όραμα για τη σκλαβιά. Για λέγεται και παίρνετε. Έτσι το βλέπουμε εμεί αυτή την αντικα κάνουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε τι συμβαίνει. τα παρακολουθείτε. Κάθε πεντάλεπτο λεπτος κάει μια πολύ σημαντική ε, είδηση η οποία θα καταλήξει την Κυριακή όπως θα καταλήξει με πολύ δύσκολο τρόπο γιατί μια σκλαβιά πάντα περιμένει έναν λαό ακόμη και αν αυτός είναι έτοιμος να πει τα όχι. Αν είναι έτοιμος να πει τα πολύ μεγάλα όχι. Με πολύ ριζικό τρόπο και με αυτοθυσία δεν τον περιμένει καμία σκλαβιά. Αλλά μόνο σε αυτή την περίπτωση, όλα τα άλλα, είτε λέγεται τρίτο μνημόνιο, είτε λέγεται χρεοκοπία, έτσι όπω θα γίνει αυτή η χρεοκοπία, είναι σίγουρα μια σκλαβιά. Όχι ότι δεν έχουμε μάθει από σκλαβιές και έχουμε μάθει και από αντιστάσει και αντάρτικα απέναντι σε αυτέ τι σκλαβιές όμω, καλό είναι να ξέρουμε περίπου, αν και ξέρουμε όλοι τι πρόκειται να συμβεί. Χτε λοιπόν, αφού τελείωσε η σύνοδο κορυφή, βγήκε Μέρκελ και ενώ υπάρχει ένα μεγαλειώδες όχι του ελληνικού λαού αυτή όπως ξέρει πολύ να κάνει στην σύγχρονη Ευρώπη μίλησε μόνο για τα νούμερα, μόνο για τους αριθμούς και μόνο για το ευρώ. Βρεθήκαμε για να συζητήσουμε την σοβαρή κατάσταση στην Ελλάδα και δηλώσαμε ότι είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε στροπον ώστε να, μπορέσουμε να, προ, να προστατεύσουμε το ευρώ. Προστατεύσουμε <Το> το <ευρώ>. <Το> να προστατεύσουμε το ευρώ να προστατεύσουμε το ευρώ σήμερα ήταν πολύ σοβαρή και πολύ σαφής από τη μία πλευρά βεβαίως δεχόμαστε τα αποτελέσματα ενός δημοψηφίσματος ενός μια χώρας έχουμε όμως και 18 άλλα κράτη όπου συζητούνται πολιτικές αποφάσεις και η απόφαση για το ευρώ είναι μια απόφαση 19 κρατών Και μπλα μπλα μπλα. Από τη μία, όπω είπε η κυρία Μέρκελ, χθε δεχόμαστε την απόφαση του δημοψηφίσματο. Ναι, καλά, το προσπερνούσαν, αλλά από την άλλη υπάρχουν οι θεσμοί, η Ευρώπη, τα άλλα κράτη. Και αν κάποιο θέλει να βρει τι υπάρχει από την άλλη μεριά, βεβαίω το βρίσκει. Η διαφορά εδώ είναι ότι η ιστορία βρίσκει άλλα πράγματα να βάλει στην άλλη πλευρά και όχι αυτά που λέει η κυρία Μέρκελ αυτήν την χρονική στιγμή. Ο Τσίπρα το έλεγε με άλλο τρόπο. Εμεί το είχαμε μοντάρι και νομίζω κολλάει απόλυτα το μονταρισμένο που θα ακούσουμε τώρα. Χθε. Αποδείξαμε ότι η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας και όχι πεδίο για και αμοιβαία βιώσιμων συμβιβασμών. Η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τη τιμωρίας. Μπράβο! Το λες και σωστό όλο αυτό έτσι όπως το μοντάραμε εμείς δεν το είχε πει. Έτσι δεν ξέρω τι λέει στα κλειστά μικρόφωνα, αλλά στα ανοιχτά μικρόφωνα εμείς το φτιάξαμε έτσι. Ξέπινι... Ξέψιχάει ο αγγυλωτό του Ευρωενωσιασμού. Θα μπορούσε να είναι μια σύγχρονη εκδοχή. Αν και αυτό που ακούμε πάλι είναι σύγχρονη εκδοχή, είναι ο Κώστα Σωμαίδη από το Σιντή του Μετρό, που κυκλοφορεί με διάφορα Αντάρτικα. Μα άρεσε έτσι η ροκ εκτέλεση του Αντάρτικου τραγουδιού, γι' αυτό το φέραμε στο σήμερα, μέχρι να βγάλουμε τα καινούργια τραγούδια, γιατί βλέπω σύντομα θα μπαίνουν στα στούντιο οι μικροί για να ηχογραφήσουν. Τα νέα Αντάρτικα, στα νέα βουνά ή στις νέες παιδιάδες δεν έχει να κάνει. Εμείς στους νέους δρόμους ή στα νέα πεζοδρόμια. Αν δεν έχουμε συμφωνία τι θα κάνουμε λέει ο Στρατούλης. Τι θα συμβεί αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία. Ε, λοιπόν, ακούσε να δείτε. Ε, καταρχή η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Θα σας πω ένα, <laughs> ένα <laughs> σχέδιο. <ερωτό. Επομένως>, <laughs> λέω η Ελλάδα, η Ελλάδα πο, ποτέ δεν πεθαίνει και πάντα έχει και η Ελλάδα αλλά και η Δημοκρατία. Έχουν και διέξοδα, πάντα πάν Και πάντα έχουν εναλλακτικές δυνατότητες. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όμως ότι το ερώτημα δεν πρέπει να τίθεται σε μας εκβιαστικά και τρομοκρατικά. Εγώ αντιστρέφω το ερώτημα. Αν δεν υπάρχει συμφωνία. Αν δεν υπάρχει, Και βρούνε τρόπο που δεν υπάρχει τρόπος. Που δεν υπάρχει να διώξουν την Ελλάδα από το ευρώ. Που δεν υπάρχει νομικό τρόπος. Θα είναι το πραξικόπημα του αιώνα αν το κάνουν. Μουσική Μουσική το πραξικόπημα του αιώνα, αν το κάνουν. Ποια θα είναι η κατάσταση για αυτούς μετά. Μια έτσι να πάρει μια γεύση τι ακριβώς συνέβαινε χτες βράδυ αλλά και σήμερα το πρωί στα παράθυρα στα πολύ έντονα πάνελ. με την αγωνία, τις προβλέψεις και την διάθεση να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και πού το πάει ακριβώς η κυβέρνηση γιατί υπάρχουν κάτι απορίας μεγάλες λογικό είναι πολύ τεράστιο έτσι κι αλλιώ στο θέμα. Ο Σταύρος είναι μια... Σταθερά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ε, ξέρουμε όλοι τι θέλει και που το πάει. Αυτό είναι πολύ ευτυχές, δεν έχουμε καμία απορία για αυτόν. Ε, και όπως ο ίδιος δηλώνει, περιμένει από τους Ευρωπαίους. Όχι από τους Ευρωπαίους, από κάποιους άλλους. Και είναι, να πω τη λέξη, mm. είναι ψέμα αυτό που λέει. Mm. Λέει για το χρέο ότι θα ζητήσουμε από τους Ευρώπους... <Συκλή> ότι θα ζητήσουμε από τους Ευρώπους τι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 Με οποιοδήποτε κόστος. Και ο φίλος του ο Ψαριανός, ο οποίο την περίφημη δήλωση, την θυμίζουμε έτσι, για να ξέρουμε με οποιοδήποτε κόστο τον άλλον. Εννοείται, δεν το είπα, αλλά το ξέρουμε όλοι. Όλοι αυτοί που μιλάνε για οποιοδήποτε κόστος και πάση θυσία εννοούν τον άλλον, ποτέ δεν εννοούν τον εαυτό του. σα-ίσα θέλουν να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση αυτά τα κουτσούρα με ένα προνόμια που έχουν μέσα σε αυτό το μακελιό να τα διατηρήσουν εν ανάγκη με το θάνατο των υπόλοιπων τι να κάνουμε, βρίσκουν κάποια ιδεολογήματα αυτή είναι η ζωή, έτσι τα αφαιρε μοίρα οι φτωχοί κάνουν λάθος επιλογές όπως έλεγε η Λιμπεράκη και αυτή του Ιδιουκόματος και όλα τακτοποιούνται στις ε, συνειδήσεις σούπα που έχουν μέσα στο μυαλό του αν υπάρχει και αυτό Το θέμα ποιο είναι, μάλλον πολλά θέματα έχουμε, ένα από αυτά που το ξεχνάμε και είναι λογικό με όλο αυτό τον πανικό, είναι ότι αν έρθει ένα μνημόνιο, αν περάσει, αν συμφωνηθεί, αν, αν, αν, θα έρθει να κάτσει πάνω στα μέτρα Σαμαρά Βενιζέλου, πάνω στο πρώτο μνημόνιο, πάνω στο δεύτερο μεσοπρόθεσμο και πάνω στο δεύτερο μνημόνιο, πάνω στο μεσοπρόθεσμο μάλλον και πάνω στο δεύτερο μνημόνιο, ε, κομμάτια του οποίου δεν έχουν αλλάξει καθόλου και παραμένουν όπω τα γνωρίζαμε, ενώ όλοι ξέραμε, κάποιοι είχαμε πιστεί, Είχαν πιστεί ότι όλα αυτά δεν θα υπήρχαν. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα τρίτο μνημόνιο, αν το έχουμε, αν το έχουμε, τη Δευτέρα και μαζί με αυτό όλους τους νόμους τους, των προηγούμενων κυβερνήσεων οι οποίοι είχαν φέρει το, και έχουν φέρει σε αυτό το κατάντημα αυτόν τον λαό και αυτόν τον τόπο. Να θυμηθούμε τι, λέγαμε τα προηγούμενα, τι ακούγαμε για την ακρίβεια τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Για αυτή τη στιγμή με την αναργία, στο 50-60% δεν ξέρω πώ είναι η ενεργία. Ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Τι θα κάτσω να κάνω στη χώρα μου. Επιτρέψτε μα να αισθανόμαστε μεγάλη, μα μεγάλη ανασφαλεία. Ο κόμπος έφτασε στο χτενό. Η απόλυση διαλύει καταρχήν του δημόσιους οργανισμού. την παιδεία, την υγεία... Φοβερή ανασφάλεια Κανείς δεν αισθάνεται σιγουριά Πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελείς Για να πει ότι εγώ θα την βολέψω Ότι εγώ θα την λιτώσω Έχουμε οικογένεια ναι, δύο παιδάκια Από τριών και έξι ετών Είμαι πατέρας τεσσάρων παιδιών πληρώνω ενίκιο με 950 ευρώ Φληρώνω δόση αυτοκινήτου Και δεν έχω να ζήσω Στο σπίτι μου δουλεύει ένα άτομο, έχουμε δύο αγόρια τα οποία είναι άνεργα, το ένα 21 και τα άλλο 26. Μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Δεν μπορούν να βρουν τα παιδιά μου. Θα βρω εγώ που κοντέ τα 50. Ο κόμπος έφτασε στο παιδί. Δεν έχω να ζήσω. Εδώ η Με το βασικό ερώτημα, όχι μόνο στην Ελληνοφρένεια, παντού, ποια είναι η καλύτερη σκλαβιά από, αυτή, από αυτές τις δύο που μας περιμένουν τη Δευτέρα το πρωί, σύμφωνα με τα όσα απειλητικά, για άλλη μια φορά το κοινό μας σπίτι έχει απευθύνει προς τον ελληνικό λαό που τόλμησε την προηγούμενη Κυριακή να πει αυτό το όχι μέσα σε ένα πολύ παράξενο κλίμα. 2 11 200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος απαντάει εκεί, οποιος θέλει να στείλει SMS, γραφή Real κενό, το μηνυμάτο αποστολή στο 54% 100, και οποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση στοντιοπαπακυριαλεφέμ.gr Κατέρινα Βουτσά τον ήχο και εντός ο λίγων λεπτών είμαστε εδώ. Καθίστε, ήταν ο ύμνος τη Ενωμένη Ευρώπη. Καθίστε, μπορείτε, είμαι σίγουρο ότι είχατε σηκωθεί. Καθίστε τώρα να ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Μήνυμα εδώ, Ακροατή. Καλαμούκι, βγάλε και μένα να μιλήσω. Αλλά ξέχασα, ο Στάλιν δεν βγάζει αντίθετου. Χα, χα, χα, Πάρε το 2.11200.8.200. Δεν βγάζουμε live έτσι κι αλλιώ. Του βγάζουμε πάντα μέσα από το τηλεφώνημα στον Αποστόλη. Πάρε σε αυτό το νούμερο και στο κυριολεκτικό και στο άλλο και πε ότι σου είπα εγώ μέσα εδώ από τον αέρα να μιλήσει για να σε αντιμετωπίσει με τη δέουσα στοργή και αγάπη που τόσο πολύ έχεις ανάγκη και ψάχνεις να τη βρεις με αυτόν τον τρόπο. Ακούσαμε πριν ένα ηχητικό με ανθρώπους που τα προηγούμενα πέντε χρόνια πέρασαν τόσο καλά από τα προγράμματα των Ευρωπαίων και των Ελλήνων συμμάχων τους που έχουν, έχουν έρθει τα προγράμματα και οι συμμαχοί και οι ντόπιοι έχουν έρθει εδώ για να σώσουν αυτό το λαό και ξέρουμε και βλέπουμε πώ έχουν σώσει αυτόν τον λαό με όλα αυτά τα Προγράμματα μνημονιακά και όλα τα υπόλοιπα. Ξεχάσαμε έναν άνθρωπο που έχει χτυπηθεί από τη μοίρα αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εφαρμόσει Το βασικό αυτό κανόνα του δικαίου. Ότι αναδρομικώ δεν μπορεί να χειροτερεύει τη συμβατική σχέση κάποιου με οποιοδήποτε εργοδότη, όποιο και είναι αυτό. Αυτό που σα περιγράφω συνέβη στην Πορτογαλία, δεν είναι. Ναι παραμύθι. Τι στην Ελλάδα λενη; και κι όλα περί κάμες ολογίες. Τι ένατρέπετε η οικονομική πολιτική στα αποτελέσματα. Γι αυτό κι εγώ δεν θα κάνω υποθέσεις στους προσφύγες. Παρόλοτι υποφέρο, έτσι γιατί Εντάξει 1800 δεν είναι εε μισθο αλλά δεν είχα προγραμματίσει τη ζωή μου για να έχω 1800. Ο Θαδρος Πάγκαλος, που τόσο πολύ αγαπάτε, δεν είχε προγραμματίσει τη ζωή του να ζήσει με 1800, σε αντίθεση με σας, που έχετε προγραμματίσει τη ζωή σας να ζήσετε με 0 με 800 στην καλύτερη περίπτωση, με 300, με 400, με 200, με απλήρωτη εργασία, με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία εμπάς περιπτώσεις που τα υποστηρίζει θερμά ο Θόδωρος Πάγκαλος για να δείτε και εσείς ότι και αυτός συμπάσχει με εσάς και δεν περνάει τόσο καλά. λαό μέρο μέρος Α. Ναι. Μετά το διευσίφισμα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω, είναι ότι ο Τσίπρας δεν έχει κανένανες στη διάθεσή του, ίσως μόνο είναι το πρόεδρο της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι. Ναι. Μόνο όχι έχει. Ναι. Τι κάνω λάθος. Ναι. Οπότε, δεν θα πάνε να ψηφίσει κάποιο ο μνημονίο. Ο Τσίπρας, μνημόνιο. Έλα μου, π... στον τόπο σου, είναι πράγματα, αυτά τι δουλειά έχει. Σε πήρα τηλέφωνο γιατί έχει hey, γίνει να συμβάνει το οποίο δεν έχει δρώσει κανένα στα αυτή. Αυτό το σκηνικό με το παλικαράκι που το σένα σένασα ακίμα πατάτε, αυτά τα κακινόματα. Παιδί μου τέλειο, έγινε Δέα, αθώη μπάτσι. Ναι, ναι, αθώη μπάτσι. Εσωτερική ευρωπαϊκή. Και επίση 100 μέτρα τον σύρανε. Δεν το πήγανε και με χτυλάρισα, 10 μέτρα τι είναι. Α, α, από εδώ μέχρι το περίπτωση να πάει περισσότερο είναι. Συμφωνώ, να βάλει λοιπόν και το κομμάτι του άσχη μου που λέει ρόλτα και φωτιά σε κράτο και ασθενόμου, για να μην ξεχαιόμαστε. Δεν θέλω να παρακινήσουμε σε Βία. Α Ά, όχι λάθο. Τη βία την παρακινούν μια στην Έλα, να είσε καλά. Να ζωή σε ρωτήσω κάτι. Για αυτό με κάτι. Σύγει, μεριτά την αυριανή, επειδή είναι και νέο παλικάρι την προλαβέ. Όχι, την πρόλαβα. Την έχω κι όλα στη συλλογική αν ρωτάσει συγκεκριμένη φυλάδα. Να σου πω αυτή είναι στη σχολή, υπάρχουν ακόμα οι αυριαστέ. Αλλά λέει όχι, έχει εξαλείψει το φαινόμενο. Που να προσχωρήσει σε κανένα ακόμα τώρα είναι στην πλειοψηφία. Οι Αβρυνιστέ. Οι Αφριιστέ. Α να χαθεί Τι δουλειά έχουν. Με τόσα προβλήματα που έχουμε, να ασχολείται κάποιο και με τον κουκουέ και να του φτάσει για όλα τον κουκουέ, μόνο ανήσει στην κάσταση αυτή δηλαδή, των αυριανιστών. Πάντω το συλεκτρικό φίλο με τη μη εγώ Και το κότερο. Κρυάδες. Να σου πω κάτι άλλο. Εγώ, σαν κουμούνι, έχω φιλαράκια που κάθε φορά φιλαράκια σου λένε από το σχολείο. Με κοροϊδεύουν. Ε, μαγά, όλο το διαφορετικό, όλο κάτι άλλο θέλετε να πείτε, όλα απέχετε, όλο στην απέξω. Είσαι το Α... λεγόμενο παλιό κουμούνι που λέμε από το σχολείο. Παλιό. Ακόμα και αυτοί λοιπόν, που έχουν την άνεση, τώρα δεν με έχουν πάρει ακόμα να με πειράξουν. Ξέρει γιατί, γιατί Για... διαισθάνονται την π... που έρχεται. Μην μιλά έτσι, έτσι. μην είμαστε βιαστικοί καταρχήν. Ακόμα δεν ψήφισε ο κόσμο, όχι, ρίξη κτλ. Εσύ αμέσω να το γυρίσει. Περίμενε. Το όχι, ακόμα και ο Ο Γιώπουλο είπε ότι είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα και μπράβο και 60 να και 80 και τα λοιπά. Αλλά Ακούμα τι θα το κάνουν και... αυτό το όχι. Τι, τι θα το κάνουν αυτό το όχι είναι μεγάλη κουβέντα. Αν το μετασχηματίσουν ναι, ναι. Και αυτό. Ακόμα και ο... οι πιο έτσι έχουν καταλάβει την ψωφορία που έρχεται. Αυτοί οι αυριανιστέ που ξυλομαυρίζουν κιόλα, Παλιοπασόκι που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, Δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Μαλούρδο, το ρόδι το τρες. Το Για γούρι. Δηλαδή αφήνω να μου το πατάνε πάνω μου. Πώς. Λέω, σπάστε το πάνω μου, περάστε. Ενδυμάζω κόλυβα για τρίμερα του Αντωνάκη. Αχού και τσουρεκάκι να έχει. τσουρεκάκι απ' όλα. Μην βάλει μέσα στα κόλυβα αυτά τα σημαίνια τη μαλακή στα κουφέτα. Όχι, όχι. Δεν όχι. τα τρώω. Ναι. Γεια σα. Γεια σα. Παρακαλώ. Έχουμε μπλέξει λίγο τι γραμμέ μα. Ποιο είναι, παρακαλώ. Μπλέξαν οι γραμμέ μα. Ποιο θέλετε. Έχουμε κάνει λάθο, συγγνώμη. Παρακαλώ, διορθώστε. Yes. Άκου να δει τώρα τι λαό είμαστε. Άμα σε ένα μήνα πάνε όλα σκατά, mm. όποιον ρωτήσει για το δημοψήφισμα θα σου πει Εγώ ψήφισα ναι. Αν πάνε όλα καλά, ένα μήνα όποιον ρωτήσει για το δημοψήφισμα θα σου πει Εγώ ψήφισα όχι. Σωστό. Διχαστήκαμε πάλι. Ακόμα και στα ψέματά μα. Εννοείται ότι εμεί έχουμε κοινά συμφέροντα με τον Μπόμπολα, με τον Αλαφούζο. Οπότε δεν γίνεται να είμαστε διχασμένο ω λαό. Έχουμε κοινά συμφέροντα. Είμαστε όλοι Έλληνε. σου, Γεια. Ούτε ο Μιχάλο Λιάκος δεν καταδέχεται μαζί με τον Πάκη και τους Λυπούς. Φαντάσου. Και τον καλέσαι κιόλα. Τέτοιο χάλει. Άμα δεν είχε σταμανυρανται ασφάλεια με χαμηλιά, να να κάνει. Είναι Τι, να δουλεύσει τώρα ό, ο Ranger ο Μεμαράκι. Δηλαδή με Ragers. Δεν, του... δεν κάνει δουλειά με Ragers. Δεν του είπε κανεί ότι του αριστερού δεν, τον... δεν του κάνουν τα λόγια αλλά τα έργα. Πάτο που είναι μαζί να γράφονται, με το μάτι και του γυρμπού. Ο κουτσού μα μιλιάζει γίνεται. Ήθε να δει τον παυλόπλο από κοντά. Να δει, ισχύει, υπάρχει, ζει, σα λέει. Και αρέσει, τον ακούμπησε το και έφυγε δεν έκανε άλλο. Έτσι, αλλιώ ήξερε ότι θα διαφωνεί από την αρχή. Νομίζω πήγε έτσι και την επίσημη. Έχει κάνει ένα λάθο, το οποίο όφιλε να το ξέρει. εντάξει, ένα λάθο όλοι δικαιούμαστε. Σε κάθε εκλογές, δημοψήφισμα και τέτοια παίρνει ο ηγέτη τηλέφωνο. Τώρα ναι, τι διάλογο έγινε. Ο Βασίλη, ε. Ακριβώ. Και δεν πήραμε γραμμή. Ναι, εντάξει, πάντω βγήκε το όχι. Επειδή ε. το έχει γυρίσει επαναστατικά, ο Βασίλη φαντάζομαι όχι θα ψήφισε και τώρα. Ε. Ήταν ότι ο πιο επαναστατικό έχει κάνει ο λαό μα. Άκουσε στην βούλτεψή τι έλεγε σήμερα στον αντενά. Για το μαλλί. Τι έγινε. Μαράζω το μαλλί. Θέλει να το ξάσει. Έχει υγρασία και φουντώνει. Τι γίνεται. Έφτασε σε άλλο σημείο μαζί. Έλεγε ότι το 61% που πήρε το όχι στο δημοψήφισμα ήταν όχι στον Τάχασα λίγο, τι είπε Είπε ότι το όχι στο δημοψήφισμα που βγήκε με 61% ήταν όχι στο Τζίτρα Α. Είσαι εντάξει Κάλυφας, εντάξει Προφανώς πήγαινε επισκεφτεί τον Αντώνη κάτω στην Καλαμάτα Την πήραν τα ντουμάνια και γύρισε πίσω έτοιμη <laughs> Δεν εξηγείται αλλιώς Δηλαδή έχω ακούσει μαζί <laughs> Αλλά το έχει τερματίσει, καλή πρωτάθλημα κάνουνε <laughs> Ο Μημαράκη σήμερα Κυρίω μα ψυχαγώγησε μα δίδαξε, μα οδήγησε Τη σκέψη μα και οτιδήποτε άλλο Οπότε κουτζουρεμένη θα ακούσουμε και ένα ακόμη μέρο του λαού Αυτό μα πάει στο μαγκαζίνο Με όλα τα νεότερα Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Γεια σας ναι. Ο Φιντελ που μήνυμα Στο Τσίπρα, στην Αγάπη του τη Φιντελα Αγάπη του Φιντελα Η λέει όλα Αγάπη μου Φιντελα Προτεινή proty nie burk już kasuje Ο καλαμούχισή είπε το άφτυα στον κάστρο. Ο Φιντέλλεται έλεγε στον κάστρο, είπε, μήνυμα. Και ο τσίπρα είναι ο Έλλην κάστρο. Πελά να βάλει γενικά δικά στο Σαβλάμα αύριο. Ο ο Θύμω σε ο κάνει σαν σωστό. Απλά μίλησε το μέσα του. Καρφώθηκε ο βρομοσυριζέ μα το παίζει το γεροκνή. Ο γεροκνή. Και είχε ο Συριζέμ από μέσα του. Τι θεωρεί τον τσίπα, κάστρο. Κάστρο τη αριστερά. Ποκι θα πολεμήσουμε. Ο τσίπα είναι το κάστρο μα. Ε, βέβαια, βέβαια. Για το ποιο θα είναι. Ό, έλατε. Οπότσο βαθμό είναι. Αγαπη μου, φιτέλα προτείνει. Έλα για. Την αγάπη μου βάλε στη ψυχή. Την αγάπη μου βάλε στη ψυχή. Σε βόντα στην καρδιά μου όλα, Σε βόντα στην καρδιά μου και μου βαστώ. Έλα πάει αντρική σχολή. Τσαντρική, παιδί μου, τι αντρική, τσαντρική, χάσαμε την τσαντρική σχολή. Πού θα βγαίνουν άντρε πια. Όλη φλότιση Ρηζέι θα γίνουμε. Αγραβάτε. Τα μου, μια κοπέλα από το γάλο, που σα κούαιρα και πάρα πολύ καιρό. Συπελάρα μου, το βγάζω μου τα χαλάει, λίγο δεν δευτερέ. Πώ έρχεσαι στο γάλιω. Μετρό πείνει. Θα πω και στο μετρό, συγχαίνω, παιδί μου, Να κουμπάω πού. Με, θα μην πηγαίνει πέρα εδώ θα κουτρουβάλα. Α, Για να μπει στο μετρό και να φτάσει όσου θα πρέπει να κατηθεί από κάπου, που μια κολόνα ένα. Δεν πιάρω τι κολόνε αυτέ, συγχαίνουμε. <laughs> και καλά το χειμώνα φορά που φάνη. Ακουμπά και κάνει πώ πιάνεσαι με το πουφάν. <laughs> το καλοκαίρι που είναι γυμνώ, φορά με ένα πάνω μα, που θα κουμπίσω παιδί μου θα κολήσω τίποτα πάτε όλοι εσεί. Του Εγαλαίου και κουμπάτε. Έχουμε δήμαρχο Σιριζέο, καθαρό είμαστε. Καθαρό είναι ο Δήμαρχο Σιριζέο? Ναι, ναι. Δεν τον ναι. έχω δει αυτό ο Μαλλιάρης δεν είναι? Ναι, ναι. ναι ο ναι. του νοσοκομείου? Ναι, ναι. ναι. Α, παππού πα, θα έρθω, είναι αυτό καθαρό? <laughs> δεν πατάω. Δεν πατάω. Πε μου, άλλο τρόπο εναλλακτικό να έρθω στο Εγάλεο. Εγάλεο, το λέω και να τριχιάζω. 856 το λεωφορείο. Α, και λεωφορείο θα πάρω? <laughs> Τα λεωφορεία συναντάνε κίνηση. Άλλο. <laughs> Έχει και Πακιστανού μέσα το λεωφορείο, <laughs> δεν το έχω. Δεν θέλω, έχουν σέλα. Άλλο. Ελικοδρόμιο, ελικοδρόμιο έχετε στο εργάλεο. Αν έχει ελικοδρόμιο, θα βρω εγώ τη λύση. Πρέχουμε που σου λέω τώρα. Τι έγινε. Να στείλει την αγάπη μου στο θύμιο. Όλα αυτά για να στείλω την αγάπη μου στο θύμιο, Μόλι. Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό μου κρατάτε μεγάλη συντροφιά. Εντάξει. Μεγάλη αγάπη μου, γλυκιά. Να, πόσο χρόνο είσαι, Εγώ είμαι 43. Καλά είναι. Κρατάς ακόμα. Γεια σου, αποστόλη μου και την αγάπη μου στο θύμιο και σε εσένα. Γεια σου, που μου και εσύ σε Τι να ωραία. κάνω. Κι εγώ θα βγάλω διαβατήριο μια μέρα θα έρθ Έχει εκδώσει και ο Θήμιο ποιήματα στον Πογδάνο. Ναι, γιατί όχι. Γιατί λέει συνάδελφοι ότι είναι. Κυρίω κινέζικε παροιμίε ο Θήμιο έχει μεγάλη συλλογή. Το ξέρει ότι έχει παροιμίε. Νικήσαμε έτσι, το μάθασε. Πάλι. Νικήσαμε ρε, όλοι μαζί ποτέ. Μια πασόκια. Αυτό φοβόμουν, ότι θα νικήσουμε όλοι μαζί. τι Ενωμένη φίλε, Ενωμένη με τα κατακάθια. Ενωμένοι με τα κατακάθια θα πάει καλά, θα πάει καλά, εμπιστεύομαι. Ένα μπράβο στον κόσμο που ψήφισε Κουκουέ, δεν ευλόγα τα γενιά μου. Πάγαμε πολύ λάσπη. Ο κόσμο που ψήφισε όχι, να μην ψάρωσει. Να κρατήσει το όχι στα μνημόνια, όχι στα νέα μέτρα να πάει αυτό να Εγώ κατάλαβα ότι μεταφράστηκε αυτό σαν όχι στηρίξη. Αυτό κατάλαβαν και Κοίτα να δει κοίτα τα Περίεργο ε; με, Ναι. ναι. Παπα, ρε, φίλε. Καλή, ε, φάση, ε. καλή φάση, καλή φάση. Το λες και Ναι, ναι. Πήρα για την αγγελία. Παρακαλώ. Είδε στην αγγελία για κάτι έπαθε. Ναι, ναι, ναι. Τι έπαθε, του σκάφο. Για το σκάφο, ναι, είναι η περιοδοστό, Τώρα εγώ το πουλάω δεν έχει τώρα τέτοια, χρειάζομαι ρευστότητα. Χρειάζομαι ρευστότητα, ναι. οι τράπεζε δεν ανήγουν θα πουλήσω το σκάφο. Τι να κάνω. Εκεί μα κατά οι ανελύτε. Να μείνω μόνο με ένα σκάφο. Το άλλο πουλάω. πουλά δεν μου. Εγώ πόσα μέτρα είναι. Εδώ έχουμε μετρήσει. Α, και το σκάφο λέμε, για το σκάφο. Το σκάφο είναι 14. 14 μέτρα. Ναι, ναι. Το έχω πριν. Χωρίστε? Είναι πουγιώζω γίνεται να το δούμε Θα πάμε κάτω στη Μαρίνα Weep. Μαρινάκι τι κάνει εσύ Ήρθαμε να δούμε το σκάφος Θα πει η Μαρίνα Να περάστε δείτε το Εγώ είσα πίντες από την Κύπρο για να το δω εκείνο Α και η Μαρίνα Κύπρια είναι Μαρίνα Φλίσβου είναι το επώνυμο mm. Θα πάμε mm. να το δούμε Εσείς εκεί ο πατριώτης ο Κύπριος και θα μου πείτε πώ σας φαίνεται μπορεί να το δοκιμάσουμε κιόλα. Mm. Είναι mm. καλό στο ψάρι στα Τα γα... Και έχουν κάνει πολλά πράγματα μέσα. Ναι, ναι. Πότε μπορούμε να το δούμε, και αύριο, και αύριο. Πού να συναντήσουμε αύριο. Σαν ετρικό φούμε στο ελληνικό. Σλληνικό, στο ναι, στον στο καφέ. Α, το ελληνικό, το, το, το, το παλιό αεροδρόμιο, τι μου θύμισε τώρα. Ναι, ναι, το παλιό ναι αεροδρόμιο. Στο παλιό, στο παλιό. Ναι, που... έχω και μια πίστα εκεί. Πέρα κάνω αεροπλανάκι και Αυτά τα drones, Τα διάλια που βγάζουν φωτογραφίε του μέρε. που, που Τελώνει η γραμμή του μετρό ενώ, στον σταθμό του μετρού. Ναι, το τέρμα γραμμή που λέμε. Τέρμα και γραμμή σου εκεί. Ναι, ναι. Εκεί θα είμαι. Θα σε περιμένω. Θα κρατάω ένα ψηφοδέ Να το ναι. Τι ώρα περίπου Μεσημεράκι μετά τις 2 να τελειώσω την εκπομπή Εντάξει. Εντάξει θα περιμένω να είσαι καλά για; να καρτά μια λούτσα να σε δω Ναι. Yeah. Η μια ζιβανία κάτι